Τόπ Μέλλοντι και ήρθε η ώρα να αρμενίσουμε στην αγαπημένη μας νησιώτικη μουσική Τσάρκα στα νησιά. Με στην αγαπημένη μα νησιώτικη μουσική Τσάρκα Στα νησιά. Μια εκπομπή με φόντο το απέραντο γαλάζιο και υπόκρουση τα τραγούδια των νησιών που όλοι αγαπάμε. Τσάρκα Στα νησιά, κάθε Κυριακή 12 με 2 στον top Μέλλοντι 104,9. Γιατί εμεί έτσι αρμενίζουμε. Είναι η Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε άλλη μία τσάρκα στα νησιά. Η ώρα είναι 12.05 μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό Talk Melody FM του 104,9 σταθερά και μέσα από τη συχνότητα του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και για μένα προσωπικά είναι μια ιδιαίτερη τσάρκα. Η σημερινή τσάρκα είναι αφιερωμένη στο λογογραφικό μήλος Σαντορίνη Στον όμιλο εκείνο που πρωτοστάτησε πριν από περίπου 30 χρόνια για την ανάδειξη και προάσπιση του λαϊκού πολιτισμού της Αντορίνης. Ε, ακούσαμε ένα σερτό πολίτικο, έτσι για να αρχίσουμε να μερακλώνουμε σιγά σιγά και θα μπούμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής γιατί περιλαμβάνει εκτός των άλλων και μια πολύ μεγάλη έκπληξη και μια πολύ μεγάλη τιμή και για μένα προσωπικά και για το σταθμό. Σε λίγο θα ακούσουμε Ύστερα από άδεια που μου δόθηκε Από τον Γενικό Διευθυντή τη ΣΕΡΤ Τον κύριο Παπαδημητρίου Απόσπασμα από την ιστορική εκπομπή Του Γιάννη Ματζουράνη Ο Γιάννης Ματζουράνης συγγραφέα, λαογράφος, ερευνητής Όπου πριν από περίπου 30 χρόνια Έκανε ένα αφιέρωμα διπλό ε, Για την Σαντορίνη ε, Θα ακουστούνε Νίκος Φίτρος, ε, πάρα πολλά μέλη γνωστά και μη του παλιού λαγωγραφικού ομίλου Θα ακουστούν τραγούδια από τη Σαντορίνη Θα, θα ακουστούν τραγούδια του γάμου από τη Σαντορίνη, τραγούδια της Βεγκέρας από τη Σαντορίνη Στο, Θα ακουστούν και τα κάλατα της Σαντορίνη. Μέχρι εκεί είναι το πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος συμμετέχει και ο λαογραφικός όμιλο Σαντορίνη σε μια εξτρά εκπομπή που έχει γίνει πρωτοχρονιά, στο οποίο θα ακούσουμε και αξιώτικους σκοπούς με τους Χατζόπουλους και θα συνοδεύσει, όπως το αναφέρει και ο Γιάννης ο Ματζουράνης, και ο χορευτικός όμιλο Το χρονικό του λαογραφικού Αντορίνης. Μέχρι να πάρει σάρκα και οστά ο Όμηλος πέρασε μια περίοδο κόπων και θυσιών αλλά και απερίγραπτης χαράς. Σίγουρα βοήθησε πολύ ο αυθορμητισμός των μελών που συμμετείχανε δίχως ανταγωνισμούς και διεκδικήσεις για πρωτεία. Μια εποχή αξέχαστη αφού και εμεί οι μεγάλοι που βρεθήκαμε ανάμεσα στα παιδιά, πήραμε κάτι από τη δροσιά και τη ζωντάνια του, και νιώσαμε τη βαθιά ικανοποίηση για την εκπλήρωση ενός ονείρου άπιαστου ω τότε, που ήταν η δημιουργία ενός παραδοσιακού, χορευτικού συγκροτήματος που τόσο έλειπε από το νησί μα. Πρωταρχικό μέλημα, οι ενδυμασίε, ανδρικές και γυναικείες. Αυτό το περιουσιακό στοιχείο τη κληρονομιά μα τόσο σημαντικό. Στην αρχή, Έγιναν οι καθημερινές φορεσιέ, εκείνες που φορούσαν οι προγονείς μας, μας τις καματερές και, αργ, και αργότερα φτιάξαμε τις χολιανές, ιδιαίτερα προσεγμένες υγενικίες, πλουμιστές και σε ζωηρού χρωματισμούς καθώς και οι μαντήλες τους. Τόσο οι πρώτες όσο και οι δεύτερες έγιναν με γνώμονα τι χαλκογραφίες και λιθογραφίε των περασμένων αιώνων που αντέγραψαν με επιτυχία οι άνθρωποι που βοήθησαν στο στήσιμο των φορεσιών. Εντυπωσιακή ήταν και η προθυμία που είχαν και οι μας. Θυμάμαι ότι σε μία πρόβα ε, από εκείνες τις που είχαμε κάνει συμμετείχαν τρία βιολιά, δύο λαούτα, δύο κλαρίνα, πίπιζα και κιθάρα που έπαιζε η μασκό της συντροφιά μας, ο μικρός τότε μπάμπη Μαρκουλής. Συχνά... Τι δοκιμέ παρακολουθούσαν και ορμήνευαν φίλοι, δημοσιογράφοι και χορογράφοι που άνοικαν στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, καθώ και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα του τόπου μα που είχαν αγκαλιάσει με αγάπη αυτό το ξεκίνημα. Με συγκίνηση και ενθουσιασμό δέχτηκαν οι θηραίοι τη Αθήνα και του Πειραιά την πρώτη εμφάνιση του ομίλου που έγινε τον Φεβρουάριο του 1979 στο ξενοδοχείο King George. και ακόμα καταχειροκρότησαν τα τραγουδισμένα στέφανα του γάμου, όπου για πρώτη φορά αναβείω ο λογαριαφικό όμιλο Αντωνρίνη. Ακολούθησαν πολλές, πάρα πολλές εμφανίσεις, που, εμφανίσεις του, ιδιαίτερα σε χορούς και συναιστιάσεις που έδιναν οι σύλλογοι του νησιού μας, παρουσιάζοντας εκτός από τα στέφανα του γάμου και άλλα χαριτωμένα σκέτς, όπως το έθιμο του κλείδωνα και άλλα αυτοσχέδια παραδοσιακά. Τον Φεβρουάριο του 1981 έγινε η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του ομίλου στην ΕΡΤ. Απόσπασμα από την τηλεοπτική εμφάνιση του λογογραφικού μήλου Σαντορίνη βρίσκεται στο διαδίκτυο ε, και πιστέψτε με αν το ψάξετε λιγάκι θα δείτε πολλά αγνώριμα μέλη της Σαντορνιάς κοινωνίας να τιμάνε με τον δικό του τρόπο την ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού της Σαντορίνη. Το βράδυ της πρώτης τηλεοπτικής εκπομπής όλοι οι συντροφιά και οι συντελεστέ αυτής τη επιτυχίας βρέθηκαν μαζί για να γιορτάσουν το γεγονός. Τότε ακούστηκε το πιο κάτω δίστηχο που και γράφτηκε για τούτη την περίπτωση. Η μέρα η σημερινή δεν είναι σαν τις άλλες. Γιορτάζει σαν το μα μας και έχω χαρές μεγάλες. Έτσι διάβηκαν τα χρόνια εκείνης τη γενιάς των παιδιών του λαγογραφικού ομίλου Σαντορίνης. Με την καρδιά τους γεμάτη πίστη και αγάπη για αυτό που έκαναν, δίχως να αλοχαριάζουν κόπο και χρόνο, με μοναδική ευχαρίστηση και ικανοποίηση να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, έχοντας ως παράδειγμα τον ακάματο αρχηγό τους. Και όταν ο πυρήνας εκείνο για διάφορους λόγους εξέλιπε είχε ήδη κάνει το μπόλιασμα, στε, στέλνοντας το μήνυμα στους διάφορους πολιτιστικούς φορείς που αντιπροσωπεύουν σήμερα αρκετά χωριά. <σομίως> Όμως σε τούτη την αναδρομή η σκέψη μου στρέφεται και σε δύο μέλη που σήμερα δεν βρίσκονται κοντά μας. Αναφέρομαι με θλίψη και παράπονο για τον τόσο πρόωρο χαμό του Μαθιού Μαρκουλή και του Μακάριου Μητροπία. Ήταν και οι δύο από του πιο άξιου συντελεστέ εκείνη επιτυχίας. επιτυχία. Ήταν και οι δύο σεμνοί, ειλικρινεί, αξιαγάπητη φίλη που πάντα θα θυμόμαστε. Το χρονικό του λαγραφικού ομίλου Σαντορίνη από το βιβλίο τη Γουλιελμία Συρίγου Μονιούδη Σαντορίνη μου. Εκτό από το Μαθιό το Μαρκουλή και το Μακάριο το Μητροπία, να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή. Σε αυτούς που σίγουρα λείπουνε από όσου προλάβαμε να γνωρίσουμε. Αντώνη και Σοφία Κονταράτου, Κάκη Νούσια Λαγκαδά, Γουλιελμία Σερέγου και τόσους άλλους. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η, η περίφημη εκπομπή του Γιάννη του Τουματζουράνη. Ε, ελπίζω να περάσετε καλά με την ακούγοντάς τραγούδια και σκοπούς από το νησί μας. Ε, επαναλαμβάνω ότι το πρώτο μέρος τη εκπομπής θα έχει περισσότερο σαντορινιό ρυθμό, στο δεύτερο συμμετέχει και η Σαντορίνη, θα ακουστούν και τα κάλατα, συμμετέχουν και οι Χατζόπουλοι από την Άξο. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι το Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ, ε, του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, τον κύριο Παπαδημητρίου, για την άδεια που μας έδωσε και εμένα προσωπικά και σαν σταθμό για την αναπαραγωγή της παλιάς εκπομπής του Γιάννη του Ματζουράνη. Και αμέσως μετά από την εκπομπή, έξι με φτά συμμετοχές του παλιού λαογραφικού ομίλου Σαντορίνη. Δεν λέω ακόμα τίποτα. Θα τα πούμε, καλά να είμαστε, σε μία ώρα, γιατί η για εκπομπή... Κρατάει μία ώρα, οπότε φύγαμε για να μην χρονοτριβούμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ένα επιμέλεια και παρουσίαση από τον συνεργάτη μας Γιάννη Μαντζουράνη. Οιχογραφή ο Δημήτρης Καλλιάνη. Κύριε Κροατέ, γεια σα. Υπάρχουν λοιπόν στην Αθήνα νησιώτικα σπίτια που μπορεί και μέσα να βρει το χαμόγελο του νησιώτικου Ήλιου, τη θαλασσινή γαλήνη, τη θαλπορή και τη ζεστασιά απέναντι σε ένα τζάκι που η φλόγα του θυμίζει τα δειλινά και το Ροδοχάραμα στο νησί. Σπίτια που όταν μπει μέσα μεταφέρεσαι σε έναν άλλο χώρο που θα ρίξει πω από καιρό το γνώριζε. Ένα χώρο, μια γωνιά τη μικρή ιδιαίτερη πατρίδα σου. Οι αρχοντιά σε αυτά τα σπίτια, οι ωραίες φυσικονομίες κοδεσπότου και κοδέσποινας σε εχμαλωτίζουν και σε κάνουν να ξεχνάς πως έξω από την πόρτα που χτύπησες για να μπεις υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ανύσιος κακόγουστος, άκεφος, αφιλόξενος. Αλλά αρκετά φιλιάρισα εγώ και ώστε να ακούσουμε αυτή τη γλυκιά νησιώτικη μουσική. Ακούστε πόσο όμορφη είναι. μήπω σα θυμίζει τη Σαντορίνη. η παραδοσιακή νησιώτικη φιλοξενία ήταν εντυπωσιακή Ένας μπουφές με του πουλί το γάλα που λένε Μα και τούτο νησιώτικο θα ήταν Εμείς όμως δεν σταθήκαμε σε αυτό Γευτήκαμε όλα τα σπιτικά πικάντικα δέσματα Της Χίου και της Αντορίνης Εκχειρός οικοδέσποινας και κόρη. Από το ψωμί ω το τυρί Όλα παραδοσιακά αφεντικά γνήσια Τα κρασιά νησιώτικα και αυτά δυνατά μαφιλικά φιλικά το αληθινό νησιώτικο κέφι και αυτό γνήσιο και αυθόρμητο. Έτσι ακριβώς είναι και τα τραγούδια της Σαντορίνης που το διαπιστώσαμε από τα βιολιά του Μαρκουλή και του Νομικού και από το λαούτο που έπαιξε ο μικρός Μπάμπης Μαρκούλης. Τους ακούμε αμέσω σε ένα Σαντορίνιό σκοπό. Θα τραγουδήσει ο κεφάτος και αυθεντικός τραγουδιστής Σαντορίνιος βέβαια, Νίκος φίτρο. Είναι ένα από τα νησιά που διατηρεί ατόφια τη μορφή του από τα πανάρχαια χρόνια. Είναι προ τιμήν του λεωγραφικού ομίλου Σαντορίνη, τη Πανθυραϊκή Ενώσεω ιδιαίτερα του ιδρυτού του ομίλου, δικηγόρου Μανώλη Λίγνου, που προσπαθούν με αντικσότητε, θα έλεγα, να διατηρηθεί κάθε τι ένα κάποιο αντικείμενο, κυμίλιο, στιγμιότυπο από τη ζωή του νησιού. Είναι προ τιμήν του η προσπάθεια τη διατήρηση και μεταλαμπάδευση των σκοπών των χωρών και το τραγούδιών της Αιτορίνης. Ας ακούσουμε τραγούδια του γάμου με τις Ελένη Μαρκουλή και Άνα Συνοδήνου. Μακριά εσύ, μακριά κι εγώ, θάλασσα μας χωρίζει, μόνο μελάνι και χαρτί μας σε παρηγορίζει. Μου πανε να σε παρνιστώ, μα εγώ δεν γιατί σε αγάπησα μικρό και τώρα σε λυπούμε. Η ο ήλιος μετά σέ, του ντεσεδί θα μπώνει, κι αν είσαι δεις τη γειτονιά σηκώνει. Η σηκώνει. Βράβιασε και σήμερα, πάει και του τη μέρα, δεν τα μάτια μου να πάρω νους μαγέρα. Αυτά που ακούσατε είναι μαντινάδες της αγάπης που θα τραγουδήσει η χοροδία του λαογραφικού ομίλου Σαντολίης. σέρνει ο λογισμό κοντά σου σαντορίνη και ξεκινώ προσκυνητή με τις ψυχί στα μάθια και έρχομαι πίσω νοσταλγός να νιώσω τη γαλήνη κοντά στα μαύρα σου βουνά του ύφεστου παλάδια στα ρημοκλήσια σου περνώ και ανάβω το καντήλι με ένα κλονάρι λιγαριά στα μου κρεμασμένο ντελάξονται να ανέβουμε και στα ηλιά τσιμίλη και τις βεντέμασες σκοπό να πω το λαγκεμένο να φτάσω με το απόβραδο στην ό Την ώρα που θα ξεκινούν οι βορειανές στράτε να πάνε να καλάρουνε φίσα, βορριά μου, φίσα. Και κοπελιάστε να γυρνούν που κόβανε ντομάτε. Κύστερι να διπνίσουμε στο πέτρινο τραπέζι. Με στην αυλή κάναβα να πιούμε να μεθύσω. Μπρούσκο κρασί χρονίτικο και ο μανοριό νταπέζι. Το ρεπατή στη λίρα του και τον καημό να ζήσω. Μπροστά στο θαύμα τη δημιουργία. Την βλέπει σαν αποκάλυψη μια στιγμή τη κοσμογονίας. Και από κάποια ανεξήγητη επιταγή τη μοίρα, δεν ολοκλήρωσε το έργο τη, αλλά το άφησε στην ιονιότητα σαν ημιτελή συμφωνία. Στην ώρα ακριβώ απάνω του δημιουργικού τη ιστο. θεατρες η Μαρία Ανασαάκη ο Χρόνης Αιδονίδης και ο Χρίστος Πανούτσος Το πρόγραμμα παρουσιάζει η Γωγώριγα Στη sĩ του ήχου ο Γιώργος Από εδώ και πέρα ξεκινάει το δεύτερο μέρος στις εκπομπές του Γιάννη Ματσουράνη με αφιέρωμα της Ανδোরίνης στο οποίο δεύτερο μέρος βέβαια συμμετέχουν και άλλοι γιατί ήταν αφιερωματική και για τις Κυκλάδες Γεια σας και καλή χρονιά Όλοι οι άνθρωποι με την αρχή του καινούριου χρόνου ανανεώνουν τις ελπίδες τους για ένα νέο ξεκίνημα Για μια καινούρια ζωή, πιο χαρούμενη, πιο ευτυχισμένη από αυτή που έκλεισε ο παλιός χρόνος Την ανάγκη αυτή αισθάνεται ο βοσκός, ο γεωργό και ο αγρότης Πιστεύει ότι η καλή αρχή φέρνει το καλό τέλο και προσπαθεί όλα να αρχίσουν καλά μια τέτοια μέρα Γι' αυτό το λόγο προσέχουν ιδιαίτερα το σημερινό ποδαρικό τις ευχέ, τα σύμβολα και τα γλυκίσματα Επίσης δίνουν μεγάλη σημασία στο σημερινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και στο κόψιμο της πατροπαράδοτης πίτας με το νόμισμα Αρχίζουμε και εμείς σήμερα την εκπομπή μας με κάλαντα και τραγούδια από τη Σαντορίνη Θα τραγουδήσουν όλα τα παιδιά του λαογραφικού ομίλου Σαντορίνης η Ελένη Μαρκουλή και θα παίξουν ο Μαθιός Μαρκουλής, ο Δημήτρης Νομικός και ο Μπάμπης Μαρκουλής. φωτοκάλαντα της Αντορίνης. Γεια σας και χρόνια πολλά για μένα. Τα πρώτα που ακούσατε ήταν τη Σαντορίνη με τη χωροδία του λαογραφικού ομίλου Σαντορίνη. Τραγούδεσαν ο Νίκος Φίτρος, η Ελένη Μακουλή, η Άννα Συρίδου, ο Μαδός η, η Μαρία Παπαδοπούλου, η Ανατοσία Μονιούβη, η Φίτρο, η Νίνα ο Γιώργο ο Άλλαρη, ο Μακάριος και ο Ο Βασίλης που παίζει λαούτο και τραγουδάει, ο Γιάννης που παίζει χαρήνος και ο Νίκος που παίζει χωρίς και τραγουδάει. <συσίλια> θα ακούσουμε από τον Βασίλη το γνωστό νησιότικο τραγούδιο «Εγόμενος Χαρά παίζει». Ο χρόνος είναι σύστος και θα τον χορέψει το χορευτικό συνδότημα «ΟΘΕΤΡΙΚΟΥ». <συσίλια> ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ Yeah, <laughs> Όλες οι μέρες της γιορτάσιμης εκτός από τις θετικές εορτές και φυσικά τη σημερινής los της βαφτίστωσης στην τάδα της θάλασσας είναι όρθιος μας κάθε βράδυ όπου είναι και γλυκός. Στο σπίτι που του λένε ό,τι είναι, στις πλατείες ανακοινώθηκες καλός, στα μαγαζιά και στα σπίτια. Άλλωστες δεν χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία και πολύ σκέψη. Ένα και και ένα, και ένα καλό κρασί. Από εκεί και πέρα το κέφι Εδώ όμως η Ελένη Μαρκουλή θα με διακόψει για να συσταυρίσει την καταπίερα μου φούλο. Θα χορέψει το συγκρότημα του λαού Αρκούμιου Θεοδόνη και θα πέσουν στην πλωλή ο Μαφιός Μαρκουλής και Ραούτο, ο Δημήτρης Νομικός και ο Μικρός Μάρτιος Μαρκούλης. και η ταβούνα. Η ταβούνα είναι από τα πιο παλιά μουσικά όργανα των μεταφράσεων, που έχουμε δει και άλλη φορά. Είναι το χειμωνιάτικο, θα έλεγα, μουσικό όργανο στα ιστιά μας. Συγκρίζεται από τις παραμονές των Φιλιάδων μέχρι το Πάσχα. Είναι ένα μουσικό όργανο που κατασκευάζεται από τους ίδιους τους οργανωτές της ταβούνας. Καθώς και το τουβάκι που σήμερα θα απέξει ο μικρός Μπάνπις να πουλήσει. είπαμε για τη την ταβούνα, Όπως τα αφράντης να φύγουν, το λένε λάκα, θα χορέψει τώρα το φορεστικό συντρόφιμα ο Στέφρα. Είναι όμως καθαρά αναψιακός σκορός. Δεν απαντάτε σε καμία άλλη περιευκή σχόλη. Διακρίνεται σε σιγανή και γρήγορη λάκα ή και νυχτή, όπως ακριβώς αυτή που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Το τραγούδι της, το τίτλο Τα παλαιά μου θα το πει ο Βασίλης Καντόφιλ. Η σκάνδαλο που συμμετέχει σήμερα στην εκπομπή συνεχίζει με την δασκάλου. Είναι ένα παλιό σε που θα ο... το γρόνιμα, Η μελωδία του μας θυμίζει βέβαια τεδιανό σκοπό, μας τόσο έχει Άλλοτε, και που θα συναντούνται και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 Είναι ισότιμο χωρό των ιστοτόπων μας στο Πάο. Το, το τραγούδι θα το ακούσουμε από τον διοικητή και τον αγροστή Νίκο Χατζόφιλε. Ο χωρός είναι από το συγκρότημα Ορθές. Το, το τραγούδι έχει τίτλο Στον Ιωαννό σε έναν εδώ. Ο Σαντορίνο τραγουδιστής Νικοσύμπρος με ένα παλιό Σανδερινιό τραγούδι το το βαφόρι». Με το πλοίο πιθενάτι, γράμμα περιμένο, γράμμα και φωτογραφία, περιμένο, σε φορέσεις, τα συγκροτήματα και ειδευτές, τα που μας Ακούσατε απόσπασμα από την ιστορική εκπομπή του Γιάννη Ματζουράνη Αφιερωμένη και στο λογραφικό μήλος Σαντορίνης Και στο δεύτερο μέρος συμμετείχαν και κυκλάδες Όταν ξεβεντεμήσουμε με τον Νίκο Φίτρο Και φύγαμε για όσο το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές Αφιερωματική εκπομπή στο λογραφικό μήλος Σαντορίνης Να αφήσουμε τον Τέλαξοντε του Νίκου του Φίτρου. Και να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνική γραμμή την κυρία Δικεουλάκου, ιδρύτρια του Χορευτικού Συλλόγου Ορφέας, όπου είδατε ότι συμμετείχε και στην μεγάλη ιστορική εκπομπή του Γιάννη του Ματζουράνη. Καλημέρα από Σαντορίνη. Καλή σα μέρα. Θα ήθελα λίγο να μα μεταφέρετε και γνωρίζοντα ότι είχατε συνεργαστεί και με τον λογογραφικό Έμιλο Σαντορίνη. Αλλά λίγο και το κλίμα τη ιστορική εκπομπή που ακούσαμε με τον Γιάννη του Ματζουράνη. Ναι. Με το Γιάντζο Μαντζουράνη συνεργάστηκα πάρα πολύ όμορφα. Είχα την επιμέλεια της εκπομπής του. Ήταν γλυκύτατος και ευγενικός, νησιώτης και πολύ συνεργάσιμος. Άφησε ένα αξιόλογο έργο προβάλλοντας χρόνια όλα τα νησιά στην ΙΕΝΕ και τις ομορφιές των νησιών. Λάτρεβε την πατρίδα του, τις παραδόσεις, Γαλουθή, γαλουχήθηκε με αυτά και αλήθεια βιώ, βιώ, βιώνεται η παράδοση, δεν διδάσκεται. Με πόση λατρεία περιέγραφε τις όμορφες ακρογελές, τις ομορφιές της σάλασσας και τα τραγούδια της. Τραγούδια του γάμου, του έρωτα, των γιορτών, τα ανανουρίσματα και όλα όσα περικλίνουν μέσα αυτά, αυτή η παράδοσή μας. Αυτά μα άφησε ο Γιάννης, ο Μαντουράνης, μια παρακαταθήκη να τη θυμόμαστε, να τον θυμόμαστε και να τα ακούμε πάντα. Και από πλευράς λαογραφικού, κυρία δικουλάκου, λαογραφικό μήλος Σαντορίνης, τι Γιάννης, Ναι, ο Γιάννης ε, ε, μελέτησε την όλα της Σαντορίνης, συνεργάστηκε πάρα πολύ με το λαογραφικό μήλο και ήταν αληθινός σε όλα. Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Το πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα μικρό διπλό αφιέρωμα και για τον Γιάννη Ματζουράνη αλλά και για το Ολογραφικό Όμιλο. Κυρία Δικαιολάκου, είναι πολύ μεγάλη τιμή η συμμετοχή σα Έστω και αυτή η μικρή συμμετοχή στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά και σας θυμάμαι πάντοτε. Αγαπώ τον Ολογραφικό Όμιλο. Τον είχα πάρει κι εγώ στην εκπομπή τη δική μου Με την Σοφία την κονταρά του. Τι να είναι Σοφία την αίμιση, κονταρά του. Αυτή που αγάπησε τόσο πολύ τον τόπο αυτό. Παρά το ότι δεν ήταν ούτε θηραία, αλλά και έγινε περισσότερο. Ναι, μπράβο. Και μας μετέβησε την αγάπη της και σε εμά όλους. Για τη Σαντορίνη. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω. Ευχα... Η Σαντορίνη νομίζω πως είναι πατρίδα μου. Είναι ιδιαίτερα την τα λόγια αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ που ναι. με πήρατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Να καλά. Γεια σας. Γεια σας. Μέσα από τη σοφία την κονταρά του, η κυρία Δικαιολάκου γνώρισε τη Σαντορίνη. Θα αφήσουμε το ξύπνα που δεν χόρτα σε στην πατεινάδα του Νίκου του Φίτρου. Συνεχίζουμε με τις ραδιοφωνικές συμμετοχές. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο κύριο Γιώργος Χάλαρη, τον οποίο έχουμε βγάλει από το συνέδριο για τη θηρασιά. Καλημέρα. Καλημέρα Ιωσήφ. Καλημέρα και Σοκολάτε. Ένα αφιέρωμα μνήμη στον λογαρφικό ομιλο Σαντορίνη και κύριο Γιώργο, θέλω να μα θυμίσετε και εσεί με τη σειρά σα. Ήδη ξεκίνησε και η κυρία Δικαιουλάκου από τον Ορφέα. Τι σημαίνει Λογραφικός ο λογαρφικό ομιλο Σαντορίνη, τι θυμάστε από τον λογαρφικό ομιλο Σαντορίνη. Ότι ήμουν μικρό και τώρα μετά από 35 χρόνια, δεν ξέρω πόσο δεν τα θυμάσαι καλά, μου θυμίζει τι παιδικέ μου αναμνήσει. Και της ε, την αγάπη μου Γι' αυτό που λέγεται Σαντορίνη Αλλά βέβαια ε, παράλληλα και χορός Που σημαίνει ότι Ο χορός ε, είναι αυτός Που πραγματικά κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται πολύ πιο πλούσιος Πολύ πιο ευαίσθητος Πολύ πιο αν έτσι, ανθρώπινος και Συνάνθρωπος με τον κάθε έναν ε, Που πραγματικά μπορεί να δώσει κάτι Το ζευγάρι στο χορό Ο ερωτισμός Του μπάλου ήταν εκείνο ως πραγματικά με έχει συνεπάρει, και πρέπει να πω ότι το μετέφερα και εγώ αυτό στα δύο παιδιά μου και γι' αυτό είμαι ευτυχισμένος προ το παρόν. Τι <laughs> είναι αυτό το οποίο γέμιζε την ομάδα του Λαγραφικού Μιλου Σαντορίνη για να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει όσο περισσότερο μπορούσε παραστάσεις και αναφορέ στα ήθη και τη Σαντορίνη. Η αγάπη για τον τόπο μα, ο σεβασμός των νέων στο, στου μεγαλύτερου. Αυτό νομίζω έδεσε πάρα πολύ αυτή την ομάδα, μικρούς και μεγάλους. Ε, και βέβαια ε, η μεγάλη αγάπη και η πρωτοβουλία που είχε και συνεχίζει να έχει... Ο άνθρωπο έμβλημα για την Σαντορίνη, ο Μανώλη Σολίγνωσταν. Ο ιδρυτή και του λαγραφικού ομίλου Σαντορίνη. Και χορευτή. Και χορευτή, ναι, και από του καλύτερου, μπορώ να πω. Από <laughs> του καλύτερου, σωστά. Ε, κύριε Γιώργο, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σα. Να πάτε και πάλι πίσω στη θυρα... στο συνέδριο για τη Θηρασιά. Και να ξέρετε ότι εμεί οι νεότεροι θέλουμε να δημιουργηθεί και πάλι ένα τέτοιο λαγραφικό ομίλο τη Πανθυραϊκή Ένωση για να μπορέσετε να μα μεταλαμπαδεύσετε σωστά. Το τι σημαίνει η αγάπη για τη Σαντορίνη Για μας είναι υποχρέωση Αλλά και για σας είναι σεβασμός και απέτηση ναι, Άρα ναι. δεν μένει παρά Η μάνα σου που ήταν Μία από τις νεαρές χορέχτες <laughs> τότε Να σου απαιτήσει Αυτό που είπα λίγο πριν ναι, ναι. Και εγώ στον γιο μου Και μια σειρά από άλλα παιδιά Να κάνετε αυτό πραγματικά Πιστεύω ότι έχετε μέσα σας απλώ χρειάζεται Να σας... να σας προκαλέσει κάποιος και αυτός νομίζω ότι είναι ο μεγάλος ηλικία ανανέως ε, και διαχρονικός ο λιγνός για να συνεχίσει αυτό που κάναμε εμείς. Πιστέψτε με, έκτος από τη μητέρα μου είχα και τη γιαγιά οπότε ήταν διπλό το κακό για το λαγραφικό να μιλώ μες στο σπίτι μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ. άλλη μια φορά θα πρέπει να κόψω τον Νίκο το φίτρο Στην άλλη άκρη της τηλεφωνική μα γραμμή, άλλο ένα από τα ιδιαίτερα μέλη του Λαογραφικού Μήλου Σαντορίνη, η κυρία Άννα Συρίγου. Καλημέρα, από Σαντορίνη. Καλημέρα. Θέλω λίγο να σα πάω πίσω και να μου θυμίσετε εσεί με τη σειρά σα εικόνε από το Λαογραφικό Μήλο Σαντορίνη. Δεν είναι λίγε. Δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ για να πω. Ε, ήταν μια εποχή για μα πάρα, πάρα πολύ ωραία. Ε, τις ωραίες στιγμές που περνούσαμε χάρη στο, στον κύριο Λιγνό που οργάνωνε όλες εκείνες τις εκδηλώσεις. Ε, να πω για την τηλεόραση με το Ματζουράνι. Μπράβο. Να πω για το γάμο, τα στέφανα του γάμου με το Μάτσα στο σπίτι της Λιβέρη με γαμπρό το, ε, το Γιώργο, το Χάλαρη και νύφη τη, ε, τη κονταρά, Κονταράτου, την κόρη της Μαριάννα. Ε, το θεατρικό έργο στο Χίλτο με το Μακάριο, το Μητροπία, το, Μητροπία, το Μικρό, με την Παπαδοφούλου, τη Μαρία Ένα καταπληκτικό ζευγάρι που, το, το κλείδωνα Το κλείδωνα, όχι μόνο το κλείδωνα, αλλά είχαν παίξει και ένα θεατρικό ναι, έργο ναι, ναι. Ε, Γέλασε ο κόσμος, δηλαδή ήταν μια εποχή που περάσαμε πάρα πολύ ωραία, χάρη βεβαίου στον κύριο Λιγνό, πήγαμε σε πολλά χωριά. Ε, μέχρι τον Παρνασσό είχαμε φτάσει εδώ στο Λάβριο, Σε πάρα, πάρα πολλά μέρη. Ε, δεν θα ξεχάσω τον, Μαρκουλή, τον Το Μαθαίο, μαθαίο ε, το μαθαίο. Ε, Με την Ελένη, με την καταπληκτική φωνή, τον Μανολίτσο, όλα τα παιδιά που είμαστε, δεν ξέρω, δεν χορεύαμε με τα πόδια μας. Γιατί νομίζω ότι όλοι είμαστε ρασιτέχνες. Αλλά είχαμε τέτοιο πάθος και τέτοια αγάπη για το χορευτικό και για τη διαφήμιση της Σαντορίνη, που τότε οι τηλεοράσει δεν είχαν αυτό που τώρα συνέχεια δείχνουν εικόνες. Ε, είναι τόσα πολλά. Είχατε Είχατε γνωρίσει μια άλλη Σαντορίνη και προσπαθούσατε, αν δεν κάνω λάθος, να τη μεταφέρετε με το δικό σας τρόπο. Ακριβώς. Ε, και με τα τραγούδια, τα σαντορινά, τα σκυκάκια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η Σαντορίνη χρωστάει πάρα πάρα πολλά στον κύριο Λιγνό, όπω και εμεί το χρωστάμε, γιατί όλα αυτά που ζήσαμε, αν δεν ήταν ο κύριο Λιγνό, εμεί δεν θα τα έτσι, ζούσαμε. Έτσι, έτσι. Με αγάπη, ε, δεν ξέρω, σαν μια οικογένεια είμαστε. Ήδη, ήδη ε, έχουμε αναφέρει και όσους δεν είναι εδώ, όσους μπορούσα να θυμηθώ και δεν είναι εδώ πια στη ζωή <Κι> για να, Δηλαδή και το Αθιό του Μαρκουλή και το Μακαριό του Μητροπία και τον Αντώνη και τη Σοφία Κονταράτου και διάφορους άλλους Τη Μονιώδη που ήταν πλάι μας ε, και μας ε, συμβούλευε ε, την, από τον πύργο η κακιά, Την Κάκια την Δηλαδή, ήταν άνθρωποι τη Δικαιούλακου. Την οποία αλλά... βγάλαμε πριν από λίγο στον αέρα. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, το, ο Ματζουράνη μας είχε βοηθήσει Εναι. πάρα πολύ στι εκπομπέ, στην τηλεόραση. Και αυτό δεν ήταν για μια φορά. Δηλαδή, χορέψαμε και ήταν τόσο πετυχημένη η εκπομπή που τη βάζανε και την ξαναβάζανε σε διάφορε άλλε εποχέ, σε διάφορα εκδηλώσει. Ευχαριστούμε να... πολύ πάντα στον κύριο Λιγνό για όσα ζήσαμε. Έτσι. Ε, και σου είπα, ε, η αγάπη του για τη Σαντορίνη Έτσι. Ε, προσφέρει ακόμα και τώρα τρέχει πάρα πολύ, ε, αλλά μας έδωσε και μα χαρά είναι αυτή η ιδιαίτερη χαρά που θέλω λίγο πριν κλείσουμε αν μπορούσατε κι εσείς ως μέλος παλιό του Λαογραφικού Μήλου Σαντορίνη, τι θα ευχόσασταν για τους νέους χορευτικούς συλλόγου, σε που μεταλαμπάδευσαν ε, ο Λαογραφικός Όμιλος όλη αυτή την τρέλα Θα τους έλεγα πρώτα απ' όλα να αγαπάνε αυτό που κάνουνε να αγαπάνε τον νησί γιατί με, τη, με την αγάπη τη δική τους τη μεταδίδουν και, και στον κόσμο Ε, και να μην σταματήσουν δηλαδή αν είναι δυνατόν να ξαναγίνει άλλο ένα χορευτικό Λαογραφ... και να... Έτσι. λαογραφικό Έτσι. και να γυρίσουμε πάλι την Ελλάδα γιατί εμείς έχουμε όχι μόνο τους ξένους ανάγκη αλλά και τους Έλληνες να αγαπάνε το νησί μας Έτσι. θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας και να ξέρετε το... ότι μπορούμε καλύτερο θα βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μα. καλημέρα ε, γεια σα. Yeah. Μπορεί στο Μερεβίγλι να τον κουλουριάσανε στο Άψες σε φίλε. Αλλά εμεί στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου. Άλλο ένα από τα ιδιαίτερα μέλη του ιστορικού λαογραφικού ομίλου Σαντορίνη. Καλό μεσημέρι από Σαντορίνη. Γεια σα. Γεια σας. Ένα αφιέρωμα μνήμη στο λαογραφικό ομίλο Σαντορίνη και θα ήθελα και εσεί με τη σειρά σα να μα πείτε και να μα μεταφέρετε εικόνε αυτού του τόσο σημαντικού ομίλου για τον νησί, το νησί μα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη η καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Ζούσαμε σε άλλο κόσμο, σε άλλο κόσμο. Όλα τα παιδιά μία ψυχή. Δεν υπήρχε ούτε πρώτος ούτε τελευταίος. Ο τελευταίος γινόταν πρώτος, ο πρώτος τελευταίος. Πηγαίναμε, χορεύαμε, ζούσαμε, ζούσαμε. Αυτά έχουμε να θυμόμαστε από εκείνε τις μέρες. Τι ήταν εκείνο το οποίο σας γέννησε για να ζείτε κυρία Μαρία. Το κλίμα, το κλίμα. Είμαστε όλα τα παιδιά μία ψυχή. Ο Μανώλης που μας είχε πολύ πιεσμένου, αλλά αυτή η πίεση μας έβγαινε σε καλό. Χορεύαμε, πετούσαμε όταν χορεύαμε. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα, ούτε κούραση, ούτε Ότι κάνουμε κάτι... Κάτι που, το, που να μην μπορούσατε να Ναι, ναι, ήταν κάθε μέρα γλέντι. Κάθε μέρα γλέντι. Πίναμε και καμιά τσικουδιά <laughs> και είμαστε πανευτυχείς. Πηγαίναμε στο Λάβριο να χορέψουμε και σε όλη τη διαδρομή έπαιζε ο Μανολίτσος, έπαιζε ο Μαθιός και εμεί χορεύαμε, τραγουδούσαμε. Η τραμετζάνα γεμάτη τσικουδιά. Και όταν φτάναμε εκεί... Ο Μανάλης μας έβαζε στη σειρά και ξεσηκώναμε τους πάντες. Το μόνο συγκρότημα όπου χορεύαμε που ενέπτει ενθουσιασμό. Αγαπητοί φίλοι, παρα, ε, παρατηρήστε το ύφος της κυρίας Μαρίας... δηλαδή το πάθος που έχουν όλοι οι συμμετέχοντες μέχρι και τώρα... για αυτό το λογογραφικό όμιλο. Τον όμιλο που ξεκίνησε την ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού στη Σαντορίνη. Τι δεν θα μπορείτε να ξεχάσετε πότε κυρία Μαρία τον ενθουσιασμό του κόσμου Έτσι. όταν περνούσαμε στο Χίλτον με τα φαναράκια Έτσι. στο King George με τα φαναράκια σαν να περνούσε πραγματικά η πομπή του Χριστού να θέλουν να μας ακουμπήσουν να χορεύουν, να τραγουδάνε από τις θέσεις τους που ήταν γυρίζομαι 30 χρόνια πίσω τώρα Και νομι... Αυτά όλα που κάνουμε Και νομίζω ότι έπρεπε να γίνει μια φιλοματική εκπομπή για το λαγραφικό όνειο Γιατί ήταν η ψυχή όλων των συλλόγων των πολιτιστικών φορέων Αυτό πρέπει να το ακούνε τα παιδιά Έτσι. Να μην ξεχνάνε τα παιδιά Τι ζούσαμε εμείς που και εμείς τα μάθαμε από τους δικούς μας Έτσι. Και χάρη στο Μανώλη τα αναβιώσαμε Το κουφέτο που το πηγαίναμε Τα στέφανα που τραγουδούσαμε τα στέφανα Αυτιδά η Αναστασία και η κόρη του κονταρά του που τις είχαμε για νύφες ωραίες και παιδός του χορό Να τις δίνουμε, να τις δίνουμε και να τραγουδάμε Σαν να το ξέρω αυτό το πράγμα που μου λέτε <laughs> <laughs> Λοιπόν κυρία Μαρία δεν θέλω να σας κουράσω άλλο Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας Ήταν ιδιαίτερα τιμητικό Και πριν, λίγο πριν κλείσουμε μία ευχή Όντας μέλος του λογραφικού αιμήλου Σαντορίνη στους νεότερους, στους καινούριου συλλόγου της Σαντορίνη. Να μην ξεχνάνε τη Σαντορίνη και τις παραδόσεις μας. Και να είμαστε όλοι ένα. Ήταν η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά, καλή μας ημέρα. Να νούρισμα σαν τώρα τη συνέχεια Α τη δικιά μας Μαρίζα Την οποία θα έχουμε και σε λίγο κοντά μας this is και να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Γιάννη Ρούσο για τα πολύ καλά του λόγια. Κύριε Ρούσο, είναι υπόσχεση των νεότερων ότι πρέπει να ακούμε τους παλαιότερους για να μπορέσουμε να τους σεβαστούμε και να τους γνωρίσουμε. Για να γνωρίσουμε την ιστορία του νησιού θα πρέπει να την ακούσουμε. Και όσο έχουμε ανθρώπους σαν και εσά, αλλά και στα μέλη που συμμετέχουν στην σημερινή εκπομπή του παλιού λαογραφικού ομίλου Σαντορίνη, το πρώτο και κύριο είναι ότι πρέπει να τους ακούσουμε να μας μεταλαμπαδεύσουν το πάθος. Το πάθος για μια άλλη Σαντορίνη. Λοιπόν, μιας και ακούσαμε τα κοτσάκια της δικιάς μας Μαρίζα. Στην άλλη άκρη έχουμε τη δικιά μας Μαρίζα, την κυρία κόχ. Καλό μεσημέρι από Σαντορίνη Καλό μεσημέρι ε, έναν άνθρωπο... Πώς είναι σήμερα η Σαντορίνη Γλυκιά, ηφαιστιακή και ζεστή όπως πάντα ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, yeah, ο λαγραφικός όμιλο Σαντορίνη συμμετείχε και εσείς με τη σειρά σας βοηθούσατε και συνεργαζόσασταν πολύ με το Λογραφικό και με το CD Αιγαίο όπου τραγουδάει η χοροδία του Λογραφικού όμιλου Σαντορίνη και με παραστάσεις. Έχω άδικο? Έχετε δίκιο και αμέτρητες οι, οι εμφανίσεις που κάναμε και με τραγούδι και με χορό. Μπορείτε ε, ο μπορείτε ο σύλλο, ε, ναι, ο, ο Όμιλος με, τη, με τα κουστούμια του, εγώ τώρα εξασφάλισα από τον μανόλη τον Λιγνό, το φίλο μας, ε, μια φορεσιά εκείνη της εποχή που είχαν γράψει όλοι για να, για να έχουν την πιστική εικόνα της Σαντορίνη ακόμα και στο, στο πλαίσιο της ενδυμασίας, Και απέκτησα λοιπόν μια ανδρική και γυναική στολή και είμαι πανευτυχή. Γιατί σας υπενθυμίζω φαντάζομαι. Γιατί τάσω... θέλω να το έχω έτσι. στο χώρο που υπάρχω, που δουλεύω. Έτσι, έτσι. έτσι. Είναι σημεία αναφορά αυτά. Τι μπορείτε να θυμηθείτε, α πούμε, για παράδειγμα, από, την, από τις πρόοδε για το Σιντί Αιγαίο. Θυμάμαι ότι όταν ήρθα να. Καταλάβατε ότι είμαστε παιδικός Ναι, ναι, ναι Δεν μπορώ να τα απομονώσω Ούτε να το σοπάσω τα μωρά μου Εννοείται, εννοείται Οπότε έχουμε ωραίο φώτο Ναι Θυμάμαι ότι όταν ήρθανε στο στούντιο Να ηχογραφήσουμε, Πόσο έτοιμοι ήταν Που σημαίνει πόσο είχαν δουλέψει Για να μπορέσουμε να βγάλουμε Αυτό το άκουσμα Γιατί ήταν όλοι άνθρωποι Τη ηλικία μου τότε και τώρα της ηλικία μου όλοι <laughs> <laughs> Δεν ήταν όμως <laughs> επαγγελματίες Δεν ήταν επαγγελματίες και το, και το αποτέλεσμα έβγαινε ε, Σαν είχαν πολλά χρόνια Και όντως είχανε γιατί δούλευαν πάρα πολύ Για να έχουν αυτή την ε, Να δίνουν τη σωστή εικόνα Ήχητική Αλλά και Οι ίδιες οι παρουσίες τους, και όπου α... εμφανίζονταν. Θυμάμαι με τον Νίκο τον Τζιλούρι πόσο πολύ στον χώρο που τραγουδούσαμε με τον Νίκο Ναι. Ε, γίνονταν συμπράξεις και ετοιμασίε και όνειρα, όνειρα. Δεν διαψεστήκαμε, γιατί έγινε το, και το μουσείο, το λαογραφικό, ναι. Που έχει μέσα όλες τις μνήμες μας. Έτσι, έτσι, έτσι. Και νομίζω ότι και αν δεν κάνω λάθος, η χοροδία του λογραφικού μιλού συμμετείχε στην κυρά δασκάλα, στην Εράεδα και στο μάτια σαν και τα δικά σου. Ναι, ναι. ναι. Και ναι. φαντάζομαι και από πάρα... Άρα, η, η, η, η Πατινάδα αυτή της αντορία. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και... Ε, που είναι το, το κατεξοχήν, ε, όχι μόνο αυτό αλλά και το... Σήμερα γάμος γίνεται, ναι. όπως και η Πατεινάδα της Αντορίνης, ε, είναι γεννήματα της Αντορίνης. Δημιουργήθηκαν από, από το καλλιτεχνικό δυναμικό του τόπου και πέρασαν στα άλλα νηφιά. Το ανθρώπινο. Τώρα, ναι, τώρα, mm. βέβαια, από τους καλλιτέχνε. Ξέρουμε τώρα το κάθε τραγούδι από που κατάγεται <laughs> και ξέρουμε ότι αυτά είναι... Τόπια, τόπια Σαντορίνη. Έτσι, έτσι. έτσι. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά. Όχι, όχι, όχι. Και ο Ε, βέβαια, ε, βέβαια. Είναι, είναι πολύ μεγάλη μου τιμή, κυριακό, η συμμετοχή σα σε αυτή την αφιερωματική εκπομπή για τον λαογραφικό όμιλο Σαντορίνη. Και θέλω να ξέρετε ότι οτιδήποτε χρειαστείτε, ο Τόπνι και η εκπομπή τη Άρκα στα νησιά θα είναι κοντά σα. Ευχαριστώ και εύχομαι να, να μην σταματήσει ποτέ η φωνή τη Σαντορίνη να ακούγεται. Η, α, αυτή που ε, δικαιώνει. Την παρουσία του νησιού μα και τους γηγενεί, όπω θα λέγαμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Και η περίφημη δασκάλα, για την οποία υπάρχει ιδιαίτερο περιστατικό και ιδιαίτερο ιστορικό. Καλό θα είναι όμω να το αφήσουμε στη μνήμη συνοδεύει ο Ολογραφικός Όμιλος Αντορίνης της Πανθυραϊκής Ένωσης. Θα αφήσουμε λίγο τον Δημήτρη τον Νομικό, το δικό μας τον Μανολίτσο, να μας ταξιδέψει λίγο αργότερα και θα μιλήσουμε τελευταία και επιλογικά με τον Ιδρυτή του Λαογραφικού Μίλου Σαντορίνη, τον εκδότη και διευθυντή των θηραϊκών νέων, τον κύριο Λιχνό. Καλό μας ημέρι. Γεια, yeah, καλό μας σε όλους. Εγώ πιστεύω να είπαν διάφορα, διάφορα. Εγώ θα α, επικεντρωθώ μόνο σε αυτού που φύγαν και που ήταν στιλοβάρτε του γραφειοκρατικού ομίλου Σαντορίνη. Έτσι, ο Μαθιό ο Μαρκουλί που έπαιζε και βιολί και τσαμπούνα μαζί με τη γυναίκα του την Ελένη, που εύχομαι να είναι πάντα καλά, και το γιο του τον μπάβη το Μαρκουλί, είχαμε μια ολόκληρη ορχήστρα, δεδομένου ότι ο Μαθιό έπαιζε, όπω είπα, βιολί και τσαμπούνα. Ο Μπάβη έπεζε μικρό τότε, πολύ μικρό, λαούτο και τουμπάκι, ενώ τραγουδούσε πάρα πολύ όμορφα η Ελένη. Μετά, ο θάνατος του Μαθαίου, του Μαρκουλή, του Μαθιού, ήταν κέριο πλήγμα για το λαούραθκο όμιλο Σαντορίδη. Η απώλεια στη συνέχεια του Μακάριου του μητροπία του μικρού όπω λέγαμε ήταν ακόμα ένα πλήγμα για όλους μας γιατί πια δεν μπορούσαμε να χορεύουμε και να τραγουδούμε χωρίς αυτούς που έφυγαν η προσφορά όλων ήταν ανεκτήμητη φεύγανε όλοι και όλοι μας από τις δουλειές για να κάνουμε τις υπογραφήσεις, τις εφανήσεις στις αγωνιστές τότε και με άλλους ανάλογες συντροφιές από άλλα νησιά, όπως τον το φίλο που ήταν επικεφαλής, του Ζμαρδάκη του της Τίνου, του Γιάννη του Φόσκολου, του καλού φίλου πρώην έπαρχου και δήμαρχου της ΚΕΣ, Στέφανη του Λεύπουρα, με τον ε, αν, αντίστοιχο, με τον αντίστοιχο όμιλο της Καίας και ε, άλλους επίσης όπως από τα Μέδαρα ε, και άλλους ε, και από άλλα νησιά όπως εκείνες οι μεγάλες συνάξεις στο στάδιο Ευρήνης και Φιλία, στο θέατρο του Λικαβιτού της εκδηλώσει του Δήμου Αθηναίων για το Καναβάλι, της εκδηλώσει της Ναυτικής Εβδομάδας. Για μας που ζήσαμε τότε τις ωραίες αυτές εμπειρίες είναι βαθιά χαραμένες και στο νου και οι φίλοι και οι αυτοί και αυτούς που υπάρχουν στην καρδιά μας. Έτσι ουσιαστικά είμαστε μια μεγάλη παρά, που διασκεδάζαμε μαθητικά προβάλαμε και τους χωρούς και τα τραγούδια και τα του της Σαντορίνη παράλληλα με τις πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές μέχρι τότε που όλα κατάληξαν του να μην υπάρχει ο λαογραφικός όμιλος της Αντορίνης. Ευτυχώς. Υπάρχουν οι καταγραφές, οι τηλεοπτικές και οι αδιοφωνικές, όπως και οι φωτογραφίες, που είναι όλες η καλύτερη ανάμνηση για μας και ένδειξη μιας ολόκληρης εποχής. Κύριε Λιχνέ, όσοι συμμετείχανε, το μόνο που έχουν να πούνε είναι το πάθος και η ένταση που είχαν και στις πρόβες και σε όλες, σε όλες τις παραστάσεις. Και η Μαρίζα και η Μαρία Παπαδοπούλου και ο Γιώργος ο Χάλαρης, και η κυρία Δικαιουλάκου τόνισαν το πάθος που είχατε δημιουργήσει σε αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να μεταλαμπαδεύσουν με την μια άλλη Σαντορίνη. Αυτό πρέπει να... συνεχίζουμε βέβαια. Να είμαστε φίλοι, να κάνουμε συλληπιτικά, να επικοινωνούμε μεταξύ μα, ανακολουθώντα και εκείνου που φύγανε. Σαν ιδρυτή του λογγραφικού και του λογγραφικού ομίλου Σαντορίνη, θέλω να σα ρωτήσω τελευταία το εξή. Τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει οι νέοι σύλλογοι, οι νέοι φορεί, να έχουν ω παρακαταθήκη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο του λογγραφικού ομίλου Σαντορίνη. Η καιρή είναι δύσκολη. Τα πράγματα είναι σε άλλη βάση, όλοι είναι πάρα πολύ απασχολημένοι. Mm. Κάποτε τώρα ευτυχώς δημιουργούνται στη Σαντορίνη πλέον ομάδες χορευτικές που έχουν ε, στόχο αυτών. Πρέπει να τις στηρίξουμε. σε όλα τα χωριά. Mm. Αυτό είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να ξέρετε ότι και αυτό το έργο σας έχει μείνει και έχει αποτυπωθεί στη Σαντορίνη. Να είστε καλά. Α είναι καλά και ο κόσμο όλο. Να είστε καλά. Χαίρετο. Γεια yes. Αυτό ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στο λαογραφικό όμιλο Σαντορίνης. Στον όμιλο εκείνο όπου πριν από 30 και πλέον χρόνια έδωσαν τις βάσεις για την ανάδειξη και προάσπιση του λαϊκού πολιτισμού της Σαντορίνης. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με όλους όσους είχαμε προγραμματίσει. Ε, μπορώ να μεταφέρω φυσικά τις πολλές ευχέ. Και τις πολύ καλές εικόνες του Μπάμπι του Μαρκουλή και του Δημήτρη του Νομικού, του δικού μας του Μανολίτσου Που και οι δυο τους για ξεχωριστούς λόγους δεν μπορέσαμε να, δεν μπορέσαμε να τους έχουμε μαζί σήμερα Σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό αφιέρωμα στο Ολογραφικό Μίλος Σαντορίνη. Συμπέφτει να είναι και η τελευταία ζωντανή τσάρκα στα νησιά Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το γεγονός ότι μου έχετε επιτρέψει να μπαίνω στα σπίτια σας. Μουσική την επόμενη Κυριακή θα συνδεθούμε πρώτο Θεός με την Παγκυκλαδική Συνάντηση Λαϊκών Πνευστών και Οργάνων. Ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στο νησί και γι' αυτό και μόνο το λόγο οφείλουμε όλοι να είμαστε δίπλα τους. 300 μουσικοί από όλα τα νησιά, Κυκλάδων και από τα Δωδεκάνησα θα μας ταξιδέψουν σε διαφορετικούς νησιώτικου ρυθμούς. Οφείλουμε και στο εμπορίο και στο καμάρι και στο ακροτήρι και στον πύργο και στη θηρασιά και στη νεία, και στα φυρά να είμαστε κοντά τους. Απλά και μόνο για να τους στηρίξουμε. Στόνησε η κυρία Άννα Συρίγου εμείς δεν χορεύαμε με τα πόδια χορεύαμε με την ψυχή ε, νομίζω ο Νίκος Οικονομίδης με τον πάλο του το αποδεικνύει περίτρανα Να είστε όλοι και όλες καλά και να προσπαθείτε να αρμενίζετε διαφορετικά.